Ραδιοκαταγραφέ. Η ραδιοφωνική συντροφιά τη Χριστιανική Φοιτιανική Ένωση καταγράφει την επικαιρότητα. Συνεντεύξει. Ρεπορτάζ. Απόψεις Γκάλο. κάθε Σάββατο, 7 το απόγευμα, στο www.erfe.lgr και στους 91.2FM της Πυριακής Εκκλησίας. Εδώ... η φωνή μας ακούγεται δυνατά. Επειδή ακροατέ τη Πυριακή Εκλησία, καλησπέρα σα και καλή χρονιά. Και απόψε οι ραδιοκαταγραφέ, η ραδιοφωνική συντροφιά τη Χριστιανική Συβητική Ένωση θα είναι κοντά σα για την επόμενη μία ώρα περίπου. Απόψε μαζί σα θα βρίσκονται ο Νίκο Φρατζεσάκι. Καλησπέρα σας. Ο Αλέξιμο Παπα. Η Μηρτό Σοφρονίου. Η Ιάννα Χαντιχροδούλου. Καλησπέρα και η Μαρία Παπαδικού. Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Θανάσης Καραμολέγκος. Στα τηλέφωνα της Πυριακής Εκκλησίας, στο 210-4118-602, και 210-4118-640 μπορείτε να τηλεφωνείτε για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας καθώς μπορείτε να τα στέλνετε και στο email της εκπομπής μας στο ραδιοκαταγραφέ papakichfe.gr Επιπλέον, να θυμίσουμε ότι στο site της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωση, στο www.hfe.gr, μπορείτε να κατεβάζετε και να ακούτε τις παλαιότερες εκπομπές μας. Καλή χρονιά, λοιπόν. Και έτσι ως πρώτη εκπομπή είπαμε να ξεκινήσουμε με μία εκπομπή αφιερωμένη στη χρονιά που πέρασε και στη χρονιά που ήρθε. Έτσι λοιπόν στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας θα μιλήσουμε λίγο για το 2011. Τι εντύπωση μας άφησε αυτή τη χρονιά. Πώς θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε. Τι έχετε να πείτε. Ε, ε εντύπωση που μας άφησε αυτή τη χρονιά νομίζω πω συμφωνείτε και εσείς δεν ήταν η καλύτερη. Μας άφησε μια πικριά. Ε, και θα έλεγα ότι ε, λιγότερο σε εμάς, περισσότερο σε άλλους ανθρώπους ε, που μπορεί να έχασαν τις δουλειές τους, μπορεί να μειώθηκε κατά πολύ ο μισθός τους ε, και σε, μάλιστα σε πολλού οικογενειάρχες. Ε, είδαμε επεισόδια, ε, είδαμε η χώρα μα να δυσφημίζεται στο εξωτερικό, πράγμα που δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους, εννοείται. Ναι, πολλά έγιναν και ειδικά σε οικονομικό-πολιτικό επίπεδο και μάλιστα όλα αυτά ήταν που κατέκλυσαν τη χρονιά, όλη τη χρονιά. Δεν υπήρχε κάτι άλλο στις τηλεοράσεις, στα, ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης και νομίζω μας απασχόλησαν και περισσότερο γιατί βλέπουμε ότι ως τώρα θεωρείται ένα δεδομένο να χάνεται γύρω μα. και άνθρωποι να χάνουν τι δουλειέ, τους όπως είπες, και οικονομικά όλοι να στρεβόμαστε. Γενικά υπήρχε ένας αέρας απεσιοδοξίας και κατάπτωση Και αβεβαιότητας. Ναι, και αβεβαιότητας. Και για μας τους νέους, έτσι, να, για το μέλλον μας. Για το μέλλον μας, κάποια όνειρα δηλαδή να τα σκεφτόμαστε πάλι για το πώς η Ελλάδα θα μας πραγματοποιήσει κάποιες προσδοκίες μας. Είδαμε αγανάκτηση, απελπισία. Και εννοείται πως είδαμε επίσης όλα αυτά τα άσχημα να μονοπολούν στα μέσα πράγμα που. Ε, κατευθύνει και τη δική μα σκέψη και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό γιατί δεν γίνεται ένα έτος να περάσει έτσι χωρίς κανένα θετικό σίγουρα το 2011 έφερε μαζί του και θετικά πράγματα ε, αυτά που μονοπόλησαν και τα οποία εννοείται θα μονοπολίσουν και στη διά μας συζήτηση γιατί είμαστε νέοι και μας αφορούν ε, ήταν τα άσχημα ε, Το πρόβλημα ήταν ότι ξυπνήσαμε ένα πρωί και ξαφνικά η Ελλάδα είχε μόνο μειονεκτήματα και κάνει ένα πλεονέκτημα ναι, ίσως να μην έγινε και τόσο απότομα, yeah. απλά σίγουρα Μάλλον... ήταν μια, μια έντονη αλλαγή. Μάλλον ήρθε ο καιρός να φανούνε όλα τα κακά που είχαν γίνει πριν. Ναι. Άνοιχαν όλα μαζί και μας πήρε μπάλα. Στο αυτό, ναι. Στο δίχε, έγινε όλο αυτό. Και ένα από τα όμορφα αυτή τη χρονιάς ήταν το αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Φέτος, το 2011, συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την κοίμηση αυτού του μεγάλου διηγηματογράφου και ευτυχώς υπήρξαν πολλοί που θέλησαν να το τιμήσουν παρά τα προβλήματα, σύλλογοι, οργανώσεις, εκδόσεις δόμος που έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτόν τον συγγραφέα ε, είδαμε πολλές εκδηλώσεις Επίση είδαμε το τρίτο διεθνές συνέδριο για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη το οποίο ε, έλαβε χώρα ε, από τέλο Σεπτεμβρίου μέχρι αρχές μέχρι περίπου τις 10 Οκτωβρίου στη Σκιάθο και στην Αθήνα ε, και καθώς θέλαμε να κάνουμε την αναφορά αυτή για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη βρήκαμε και ένα πολύ όμορφο απόσπασμα στο διαδίκτυο το οποίο έχει και σχέση με τη σημερινή μα εκπομπή βρήκαμε ένα απόσπασμα από λεγόμενα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάτη από το 1897 ε, το οποίο δείχνει την αγανάκτησή του για το προηγούμενο χρόνο για το 1896 και τις παρατηρήσεις του ή συμβουλές του θα λέγαμε ε, για το 1897 μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση και εννοείται ότι χαρήκαμε πολύ που βρήκαμε ένα τέτοιο κείμενο ε, το απόσπασμα είναι στην καθαρέβουσα και ίσως σας φανεί παλιό και απόμακρο, αλλά στην ουσία είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Άμα δεν το ακούγατε στην καθαρέβουσα ίσως να σκεφτήκατε ότι ε, το έγραψε κάποιος ε, αυτή τη εβδομάδα. Ε, ο Αλέξανδρος Παπαγιαμάτης λοιπόν λέει τα Η οι άστοργοι πολιτικοί, οι εκπεριτροπείς μητριοι του ταλεπόρου ορφανισμένου γένους, του στηρεύοντος πριν και εκτονωμένου δεινός σήμερον, Άμυνα περιπάτρη δεν είναι εσπασμωδικέ, κακομελέτη και κακοσύντακτη επιστρατεία, ουδέτα σκορδιασμένη επιδεικτικότητα στο ρηκτά. Άμυνα περιπάτρη θα ήταν η ευσυνείδητο λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκηση, η καταπολέμηση του ξένου υλισμού και του πυθικισμού, του διαφθείραντο στο φρόνημα και εκφυλίσσοντο σήμερον το έθνο, και η πρόληψη της χρεοκοπία. Τι σημαίνει περιπάτρη. Και τι πτέει η γλαύξη θρυνούσα επί των ερηπίων. Πτέουν οι πλάσαντε στα ερήπια, και τα ερήπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνίτε της Ελλάδο. Να πάυσει η συστηματική υπερηφρόνηση τη θρησκεία εκ μέρου πολιτικών ανδρών, επιστημόνων, λογίων, δημοσιογράφων και άλλων. Η λεγόμενη ανωτέρα τάξη να συμμορφωθεί με τα έθιμα τη χώρας, αν θέλει να εγκληματιστεί εδώ. Να γίνει προστάτης των πατρίων και όχι διόκτρια. Να ασπαστεί και να εγκολπωθεί τας εθνικάς παραδόσεις. Να μην περιφρονεί αναφανδών ό,τι παλαιών, ό,τι εγχώριων, ό,τι ελληνικών. Να καταπολεμηθεί ο ξενισμός, ο ο φρεγισμός, Να μην οθεύονται τα θρησκευτικά και τα οικογενειακά έθιμα. Να μην μιμόμεθα ούτε τους παπιστάς και ούτε τους πρωτεστάντας. Να μην χάσκομεν προς τα ξένα. Να στέργομεν και να τιμόμεν τα πάτρια. Ας τα θυμίσωσε την ευθύνη των, ή έχονται στην μεγής την Αυτό ήταν το απόσπασμα και θα πω για άλλη μια φορά ότι γράφτηκε το, το 1897. Τόσα χρόνια πριν από εμάς. Ε, μου κάνε πάρα πολύ εντύπωση, δεν ξέρω για εσάς. Πείτε μου τι γνώμη σας. Και εμένα μου κάνε πάρα πολύ εντύπωση, γιατί φαίνεται πάρα πολύ επίκαιρο. Να πούμε ότι εκείνη την εποχή μόλις είχε πτωχεύσει η Ελλάδα, και το 1897 έγινε ο αποτυχημένο πόλεμος με την Τουρκία, έτσι. Δηλαδή πολλά δεδομένα ήταν παρόμοια με τα δικά μας. Και βλέπουμε ότι λέει στροφή προς την πατρίδα. Να μην χάσκομαι συγκεκριμένα προς τα ξένα. Ναι. Έτσι. Και όπως δεν θυμάμαι στην προηγούμενη εκπομπή ή στην παραπροηγούμενη, μιλήσαμε για οικονομική κρίση σε σύνδεση με την κρίση αξιών. Και να πω, ο Παπαδιαμάντης γράφει το ίδιο πράγμα. Περιφρόνηση θρησκείας, Πράγμα που πρέπει να πάψει. Περιφρόνηση θεσμών. Των πατρίων. Περιφρόνηση θεσμών. Περιφρόνηση αξιών. Ε, κατεύθυνση στα ξένα. Παγκοσμιοποίηση. Η αρνητική ε, έκφανση της παγκοσμιοποίηση. Πυθικισμό. Υλισμός. Μιλάει για όλα αυτά που. Άμα τα βάλουμε αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, θα βρούμε ένα εκατομμύριο πρόσφατα άρθρα. Και δηλαδή να προστατεύσουμε την πατρίδα μα και να μην περιμένουμε από εξωτερικού παράγοντε. ή αν και η ίδια μα η πατρίδα μερικέ φορέ δεν μα ικανοποιεί, δεν πάει να πει ότι θα κοιτάξουμε το μέλλον μα εξ... προ τα έξω. Νομίζω αυτό μου βγάζει. Δεν είμαι σίγουρο. Είναι σίγουρο ότι οι εξωτερικοί παράγοντε πάντα νοιάζονται για το σφαίρο του. Μοιάζονται για τους συμφέρον. Τα θέματα είναι να μοιάζονται και εσωτερικοί παράγοντες για το συμφέρον. Τα υπήρια Ούτε μπορούμε βέβαια να κατηγορήσουμε αυτούς που έφυγαν στο εξωτερικό. Όλοι μας έχουμε έναν συγγενή και ένα φίλο που έχει φύγει στο εξωτερικό. Και ξέρουμε τους λόγους. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει κρίση αξιών και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την... Οικονομική κρίση και, και την πολιτική κρίση. Αν δεν αναθεωρήσουμε τις αξίες μας, δεν μπορούμε να φύγουμε και από την κρίση αξιών και η οικονομική κρίση έπειτα. Όπω είπαμε στο πολιτιστικό τομέα, το 2011 ήταν το έντος Παπαδιαμάντη. Αλλά συνεχίζοντας πάλι στο οικονομικό πολιτικό τομέα, μπορούμε να αναφερθούμε σε ένα κείμενο που βρήκαμε στο ίντερνετ. Για πες μας Νίκο συγκεκριμένα. Είναι ένα κείμενο του Νίκου Σαραντάκου, ο οποίος διαλέγει μερικές λέξεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ από τους δημοσιογράφους και ακούστηκαν γενικώ πάρα πολύ στην Ελλάδα το 2011 και κάνει μία ετιμολογία και δείχνει με ποιο τρόπο επηρέασαν την ελληνική κοινωνία. Ξεκινάει από την Εφεδρία. Η λέξη αυτή είναι ο εφημισμός που επιλέχτηκε για να μασκαρευτεί η απόλυση με την με αναστολή ο αποδεκατισμός των δημοσίων υπηρεσιών εν ώψη της πλήρους του δημοσίου τομέα. Η Εφεδρία, που είναι αρχαία λέξη από την πρόθεση επί και την Έδρα, Δηλαδή το κάθισμα, έχει ω τώρα θετική απόχρωση, μια και σήμαινε του έμψυχου πόρου ή τα μέσα που περιμένουν να χρησιμοποιηθούν σε κατάσταση ανάγκη, ενώ τώρα δηλώνει όσου θεωρούνται περί το βάρο. Ωστόσο, η λέξη τη χρονιά, κατά τη γνώμη μου, είναι η, αναγκασμένη, η αγανακτισμένη, σε πληθυντικό, το αυθόρμητο κίνημα που περιμενουν να χρησιμοποιηθουν σε κατασταση αναγκη ενω τωρα δηλωνει οσου θεωρουνται περιτο βαρος βαρο ωστοσο η λεξη τη χρονια κατα τη γνωμη μου ειναι η αγανακτισμενη σε πληθυντικο το αυθορμητο κινημα που πλημμυρισε την πλατεία Συντάγματο και τι άλλε πλατείε τη χώρα στα μέσα τη χρονιά και που επηρέασε σε απροσδιορίστο ακόμα βαθμό τι αυτή η λέξη γραμματικά είναι ανυπόταχτη, αφού σύμφωνα με τον κανόνα το ρήμα αγανακτό θα έδινε μετοχή αγανακτημένη. Μένει όμω να δείξουν οι αγανακτισμένοι την, εξα... την εξαγερτική του διάθεση και έξω από τη γραμματική. Την τριάδα των λέξεων τη χρονιά τη συμπληρώνουν, θα έλεγα, άλλε δύο λέξει που επίση πολύ ακούστηκαν και που ίσω να είναι η πρώτη επιλογή για πολλού. Καταρχά το κούρεμα, απόδοση του αγγλικού haircut, που σημαίνει την απομείωση τη αξία των ελληνικών ομολόγων και που μας απασχόλησε όλη τη χρονιά που πέρασε, μαζί με κάποιες άλλες λογιότερες λέξεις, όπως αναδιάρθρωση του χρέους, καθώς και με το αγγλικό ακρόνιμο PSI, που ακούγεται πολύ τελευταία, μια και πρέπει υποτίθεται, να ολοκληρωθεί επιτυχώς για να μπορέσουμε, έστω και να σκεφτούμε το ενδεχόμενο εκλογών, παρεμπιπτόντος, τα αρχικά PSI σημαίνει συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Τρίτη λέξη της χρονιάς, το χαράτσι. Ετυμολογικά είναι δάνειο από τα τουρκικά. Η δε τουρκική λέξη έχει αραβική αρχή. Το πιθανότερο όμως είναι η αραβική λέξη να έχει απότερη ελληνική αρχή, να ανάγεται δηλαδή στην αρχαία χορηγία, που ήταν ένας από τους θεσμούς της αρχαία Αθήνας. Η λέξη πέρασε στα σηριακά ή στα αραμαϊκά, ίσως μέσω του χριστιανικού λεξιλογίου και από εκεί στα αραβικά, Όπου αρχικά σήμαινε τον φόρο τη εγκύου ιδιοκτησία που έπρεπε να πληρώνουν οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί τη Συρία, τη Παλαιστίνη, τη Μεσοποταμία και τη Αιγύπτου. Αλλά όταν στον 8ο αιώνα οι πληθυσμοί των περιοχών αυτών είχαν πια εξισλαμιστεί, ο φόρο γενικεύτηκε και έπαψε πια να σημαίνει τον φόρο τη γη, αλλά σήμαινε τον φόρο γενικώ. Η λέξη περνάει στα τουρκικά και μετά στα ελληνικά, ω χαράτζιον. Το χαράτζιον και μετά χαράτσι είναι δηλαδή αντιδάνιο. Βέβαια το ότι το χαράτσι έχει ελληνική αρχή ελάχιστα μας παρηγορεί και καθόλου δεν το κάνει πιο εύκολο χόνευτο. Πάντως πρέπει να πούμε ότι ενώ χαράτσι γενικώ λέγεται κάθε επαχθής ή και αδιγεολόγητος φόρος, ειδικότερα χαράτσι ονόμασε ο λαός μας το νέο τέλος στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ακι, το οποίο πράγματι έχει έναν χαρακτήρα κεφα, κεφαλικού φόρου αφού τον πληρώνουν δίκαιοι και άδικοι και αυτή η ονομασία έχει πια επικρατήσει περιμένω να δω τη στιγμή που θα ακολουθεί και σε κρατικές υπηρεσίες ή ειδοποίηση για το χαράτι στον δεύτερο όροφο ή κάτι ανάλογο. Πάντως, αρκετά ακούστηκε και η επίσημη ονομασία του χαρατσιού, δηλαδή το τέλος ακινήτων ή ειδικό τέλο, ή και τιδέ, όπως είναι σε όλη του τη γραφειοκρατική μεγαλοπρέπεια. Πολλοί ακούστηκε μέσα στη χρονιά και η δόση, με αφορμή βέβαια την Πέμπτη και ύστερα την Έκτη δόση του δανείου, και τι επαχθεί απαιτήσει των δανειστών μα και του συνεχεί εκβιασμού που κόντεψαν να μα μετατρέψουν σε εξαρτημένου, σε τζάγκια του χρέου. Το χειρότερο είναι πω κατά πάσα πιθανότητα το έργο θα το ξαναδούμε και τον χρόνο που μόλι άρχισε. Όπω άλλωστε τη χρονιά που μα πέρασε, ακούστηκαν αρκετά και κάποιε λέξει τη προπέρσινη χρονιά. Α πούμε μνημόνιο, τρόικα, spread ή δουνουτού. Και βέβαια η χρεοκοπία θα πλανιέται και τον επόμενο χρόνο πάνω από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Όσο και αν είχε προσπαθήσει να την εξορκίσει ο Υπουργός Οικονομικών που συνιστούσε σε αυστηρό ύφος να αποφεύγουμε ακόμα και να προφέρουμε την αποτρόπια λέξη και να την μνημονεύουμε μόνο στα αγγλικά ως «selective default». Με τον ίδιο τρόπο δεν αλλάζουν οι απολύσει αν τις μασκαρέψουμε σε μη εκούσιες αποχωρήσεις, όπως είχε πρόσφατα νεολογήσει ένας εκπρόσωπος της Τρόικας. Από την άλλη πλευρά, λέξεις όπως κεκτημένα ή δικαιώματα ή εργασιακή ασφάλεια ή αξιοπρέπεια ή ωράριο ή δημόσιο τομέας θα δεχτούν μεγάλη επίθεση και την επόμενη χρονιά. Ας αντιτάξουμε λοιπόν λέξεις όπως ενότητα, αγώνας, συλλογικότητα, κουράγιο, αλληλεγγύη. Ακούσαμε λοιπόν τώρα ένα άρθρο το οποίο περιέγραψε το 2011 με κάποιες λέξεις όσον αφορά το οικονομικό τομέα και αναρωτιέμαι τώρα ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν πολλές λέξεις που θα περιγράψουν το 2011 Μία από αυτές είναι η δυσκολία δυστυχία άγανάκτηση Έλλειψη φτώχεια απελπισία άγχος Συσήτια, άστεγη Πορείες, διαδηλώσεις Επεισόδια Υπάρχει όμως και η αφύπνιση Ενδοσκόπηση, προβληματισμός Πράγματι, αυτές οι λέξεις τρυφογυρίζουν στο μυαλό μας και μπορούν να χαρακτηρίσουν παρκό το 2011. Όμως, τώρα είμαστε στο 2012. Μία νέα χρονιά μπήκε και συνηθίζεται να λέγεται ότι μία νέα χρονιά δημιουργεί παντα είναι και αισιοδόξη. Και εμείς ως νέοι άνθρωποι βλέπουμε άραγε αυτή την αισιοδοξια να ξεπροβάλλει στο 2012. Ρωτήσαμε λοιπόν κάποιους ε, συμφωνικούς μας, εμ, τι αίσθηση τους άφησε το 2011, το χρόνος που μόλις πέρασε και πώς ξεκινάνε αυτή τη νέα χρονιά, ε, το 2012, το βλέπουν με αισιοδοξία, είναι νέοι, χωρίς όνειρα, χωρίς ελπίδες, χωρίς μέλλον, τους έχουν καταβάλει όλη αυτέ οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, να τους ακούσουμε λοιπόν. Νιώθω ότι το 2011 ήταν μια χρονιά κάπως μου διασμένη που μας, να μας από πολλά μέτωπα και δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε. Ε, και τώρα περιμένουμε. Πιστεύω ότι το 2011 ε, ήταν για όλους ένα χρόνος αναζήτησης. Γιατί άκουγες πάρα πολλά, έβλεπες. Ήταν ένα χρόνο γενικά που όλοι μιλούσαν πάρα πολύ. Και ήταν καιρό για σένα να ψάξεις μέσα σου και να αναζητήσεις τι είναι σωστό, τι είναι λάθο, πώ μπορεί εσύ να συμβάλεις σε κάτι καλύτερο. Ε, νομίζω ότι το 2011 ήταν η χρονιά που ήσαμε επιτέλου αντιμέτωποι με τι πράξει και τα λάθη του παρελθόντο. Το 2011 για μένα ήταν ένα έτο όπου συνέβησαν πολλέ κοινωνικοπολιτικέ αλλαγέ. Ο κόσμο φάνηκε σαν να ξύπνησε και να αρχίζει να διεκδικεί περισσότερα πράγματα και έχει περισσότερε απαιτήσει. Ε, τουλάχιστον όσον αφορά το πολιτικό κλάδο. Ε, μας άφησε από τη μία μία πικρή γεύση, ε, λόγω των συνεχών κακών μαντάτων που ακούγαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνής Νομισματικό Ταμείο. Από την άλλη εμένα προσωπικά μου άφησε μία ωραία γεύση ε, και μπορώ να πω ότι δεν ένιωσα στο πετσί μου ακριβώς τη λέξη «κρίση». Η αλήθεια είναι ότι η χρονιά που έφυγε δεν ήταν και η καλύτερη. Σε όλου έχει αφήσει άσχημε εντυπώσει. Κυριαρχεί η οικονομική κρίση. Οι άνθρωποι δεν έχουν ελπίδα. Δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν. Και μάλλον δεν υπάρχει και ελπίδα για καλύτερο αύριο. Ε, δυστυχώ το μόνο που μου έχει μείνει από το 2011, παρότι οι συνέβησαν πάρα πολλά και καλά και κακά, είναι δυστυχώ το αποτέλεσμα τη οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Καθώ τα νέα μέτρα μα όλου. Και δεν μπορούσε αυτό να μην μα επηρεάσει πάρα πολύ. Κοίτα, για μένα ο απολογισμό για το 2011 δεν μπορεί πάνω να το αναδείξει μία από τι χειρότερε χρονιέ που έχουμε περάσει ποτέ. Με τα μέτρα, περικοπέ, συνεχεί ευάσταχτε φορολογίε, με τη φτώχεια και την ανεργία να είναι σε τεράστια επίπεδα, ε, η κρίση δεν έχει αφήσει κανένα μα ανέκυκτο και μα υποβάλλει όλου πρωτόγνωρε θυσίε. Και δυστυχώ δεν μπορώ να πω ότι ανοίγονται. Έτσι, όδοξε προοπτικέ μπροστά μα. Και αυτό ήταν το 11. Αλλά αλλάζει κάτι για το 12. Για να ακούσουμε πάλι του φίλου μα τι είχαν να μα πούν. Ε, εγώ πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία για όλου μας να γίνουμε πιο δημιουργικοί και να θέσουμε νέες βάσεις για το μέλλον μα. Αρκεί φυσικά να μην μένουμε απαθροί και να μην αφήνουμε να παραλαμβάνονται τα λάθη του παρελθόντο. Νιώθεις ότι ξεκινώντα μια νέα χρονιά, κάθε αρχή είναι αισιόδοξη, έτσι συνηθίζεται να λέγεται. Εσύ νιώθεις... το νιώθει αυτό. Τώρα, στι αρχέ του 2012. Εντάξει, έχω την εντύπτωση ότι όλοι οι νέοι δεν μπορούμε να βλέπουμε πολύ μαύρα τα πράγματα, πάντα θέλουμε ότι θα γίνει κάτι καλύτερο, παρά τα, ε, τις δυσκολίες που είναι αρκετά προφανεί μπροστά μας. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να προσταθήσουμε όλοι μας για κάτι καλύτερο. Ευχαριστούμε. Πιστεύω ότι το 2012 για μια νέα φοιτήτρια, όπως είμαι εγώ, είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Μια πρόκληση γιατί... Νιώθεις ότι μέσα σε όλα αυτά που ακούγονται μπορείς να καταφέρεις περισσότερα, έχει περισσότερες στόχου και μπορείς να φτάσεις σε όλο μεγαλύτερες επιτυχίες. Ε, βέβαια η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ δύσκολη και αυτό ακούγεται κάπως ουτοπικό. Όμως πάντα ελπίζουμε για το καλύτερο. Ε, νομίζω ότι μια φοιτήτρια 20 χρονών δεν μπορεί να μην έχει όνειρα και ελπίδε. Ε, σίγουρα νιώθω οργή και πολλέ φορέ έχω σκεφτεί το ενδεχόμενο ότι ο κόμπο μου ε, δεν θα αποδώσει εδώ στην Ελλάδα, και ότι θα ήταν καλύτερα να βγει, να σπουδάσει έξω. Όμω νομίζω ότι σε αυτή την ηλικία, εκτό από όνειρα και ελπίδε, έχει και τη δύναμη να αλλάξει την κατάσταση. Γι' αυτό και θα αξίζει νομίζω να, να μείνουμε εδώ να παλέψουμε ε, στην πατρίδα μα. Ε, τώρα, όσον αφορά το 2012. Παρόλο την αποσιοδεξία που υπάρχει, για μένα ε, υπάρχουν ελπίδες, διότι αν κοιτάξουμε μέσα μας ο καθένας και πιστέψουμε πω ο Έλληνας ε, ε, κατάφερε να επιβιώσει σε πολύ δύσκολες εποχές, να κοιτάξουμε την ιστορία μας, την πίστη μας ε, και τη δύναμη που έχουμε ως Έθνος και ως άνθρωπος ο καθένας ατομικά, πιστεύω ότι αν το πιστέψουμε θα καταφέρουμε να φύγουμε από αυτό το... το... Το, το χάλι που υπάρχει σήμερα και να καταφέρουμε να πετάξουμε την Ελλάδα ψηλά και να αποκαταστήσει τη φήμη της. Για το 2012 θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια χρονιά πολύ καλύτερη την προηγούμενη. Όπως και κάθε χρόνο πιστεύω είναι καλύτερη για τον προηγούμενο. Ε, σημασία όμως δεν έχει να προοδεύσουμε οικονομικά και υλικά αλλά να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και για και για τους γύρω μας. Ε, με βάση... Τι αξίε που έχουμε θέσει αυτή τη στιγμή και έχοντα αναγεί το ας πούμε, σε υπέρτατο αγαθό, δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε κάποια παραπάνω ελπίδα. Αλλά αν καταφέρουμε και αλλάξουμε μέσα σε αυτό το έτο το αξιακό μα σύστημα και να αποθέσουμε αλλού τι ελπίδε μα, ενδεχομένω να γυρίσει για μα η χρονιά και να έχουμε άλλε εντυπώσει σε ένα χρόνο δεδομένη εποχή. Αποχαιρετώ το 2012 επειδή είναι πολύ δυσίωνας, όπως αναφέρουν και οι οικονομολόγοι, θα είναι η πιο δύσκολη χρονιά ε, οικονομικά για το κράτος μας. Θα ε, το μόνο, το μόνο μπορούμε να στηριστεί μέσα στη δικιά μας προσπάθεια, ε, στο να αλλάξουμε εμεί οι ίδιοι, να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε ε, να βοηθήσουμε οι ίδιοι, ε, αυτή την κατάσταση. Και επειδή η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι κυρίως ηθική, αν μπορέσουμε οι ίδιοι να αλλάξουμε, ε, μόνο τότε θα καταφέρουμε να ε, προχωρήσουμε. Και μια ευχή που αφήνω είναι να μην απελπίζεται κανεί και να συνεχίζει όσο δύσκολε και οι μεταφορέ. Δεν μπορώ να πω ότι είναι αισιοδοξή. Αντιθέτω, με κατεστραμμένη την οικονομία, ανύπαρκτη την ανάπτυξη και διαλυμένη την κοινωνία και την κοινωνική συνοχή, η όποια αισιοδοξία νομίζω θα ήταν το λιγότερο τοπική. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι φανερό ότι η μόνη μα ελπίδα πια είναι να αλλάξουν όσα και όσοι μας έχουν παίρνει σε αυτήν την Ακούσαμε απόψεις, απόψεις και απόψεις. Ε, και σε άλλα συμφωνούμε Σ άλλα διαφωνούμε. Ε, το σίγουρο είναι ότι κρατάμε πράγματα από αυτά που είπαν οι συμπιτητές μας. Και δεν ξέρω, φαντάζομαι σίγουρα και εσείς κρατήσατε. Εγώ κράτησα πως ε, όπω μουδιασμένη χρονιά. Ε, μουδιασμένο, δηλαδή κάτι αδρανές, κάτι ακίνητο. Μήπως ε, χωρίς καμία πρόοδο, μήπως χωρίς καμία εξέλιξη. Ε, ή επίσης άκουσα μια κοπελίτσα να λέει ότι... Ε, εδώ πληρώνονται οι πράξεις και τα λάθη του παρελθόντος. Δηλαδή, η νέα γενιά έχει καταλάβει ότι ε, δηλαδή ίσως έχει συνέσθηση συνέστηση του τι Ξέρει ότι ίσως έχει κάποια ευθύνη αλλά ξέρει και τι έχει σημείσει το παρελθόν. Αν το συνδέσουμε αυτό με τα λόγια του Παδιαμάντη μπορούμε να σκεφτούμε ότι η ιστορία γράφεται για να μαθαίνουν οι νέοι. Αν ταυτόν όμως πάλι τα ίδια αντοπίματα έχουμε και σε ίδια αντοπίματα πέφτουμε. Δηλαδή, ότι δηλαδή δεν μάθαμε, δεν ξαναπαθαίνουμε. Ναι, και μάλιστα, ε, διάβασα τώρα πρόσφατα ότι μία μια ωραία ατάκα, μία ωραία φράση που έλεγε ότι ε, οι Έλληνες είναι ο λαός με τη μικρότερη μνήμη και τη μεγαλύτερη ιστορία. Ε, και μου κάνε πολύ εντύπωση. Μήπως δηλαδή, αυτά έχουν ξανασυμβεί στο παρελθόν και εμείς δεν τα έχουμε διαβάσει για να ξέρουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Ή για να ξέραμε πώς να τα προλάβουμε. Ε, κάτι ακόμη που μου έκανε εντύπωση ε, ήταν φρά η φράση ενός παιδιού που είπε ότι πλέον θα έχουμε περισσότερες απαιτήσεις. Και εδώ έχω ένα ερώτημα. Μήπως είναι ε, η ώρα να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε και περισσότερες υποχρεώσεις. Σημαντικό. Στις δύσκολες εποχές ε, οι νέοι είναι σε θέση πρόκλησης. Άμα δεν υπάρχουν πνευματικές και ψυχικές άμυνες, πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλη την κρίση η οποία έχει γίνει. Ακριβώς. Ε, και τέλος, άκουσα και ένα άλλο παιδί να λέει ότι ε, όλα αυτά, όλα αυτά τα ελπιδοφόρα και τα αισιοδόξα ε, που λέμε και τονίζουμε για το 2012 για μας και για τους γύρω μας. Αυτό μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Ε, όλα να τα κάνουμε όλα να τα κάνουμε με γνώμονα όχι μόνο το δικό μα συμφέρον, αλλά και των γύρων μα. Είναι θέμα συνεργασία, αλληλεγύη, αλληλεγύη, ακριβώ φιλανθρωπία. Είναι πολύ εντυπωσιακό το ότι οι περισσότεροι φυτέ ήταν αισιόδοξοι για το 2012. Και είναι πολύ περίεργο γιατί το 2012 ξεκινάει με τι χειρότερε προκειτικέ. Το κράτο μα βρίσκεται σε φοβερή κρίση. Ε, δεν υπάρχει καμία προοπτική για να εξελιχθούμε καλύτερα. Και παρόλα αυτά, οι νέοι μπορούν να έχουν αισιοδοξία. Γιατί βλέπουν όλα αυτά που γίνονται γύρω του σαν μια πρόκληση. Σαν μια πρόκληση, εγώ προσωπικά να γίνω καλύτερο. Να προσπαθήσω. Και να διορθώσω αυτά που συμβαίνουν γύρω μου, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα. Μα ακριβώ. Οι νέοι, ακριβώ εμεί βρισκόμαστε στο μετέχνιο. Μπορούμε δηλαδή να, να ακολουθήσουμε δύο δρόμου. Και του ακολουθούμε μπορεί και ταυτόχρονα. Από τη μία, ακριβώ επειδή βρισκόμαστε στην πιο νέα και στην πιο δημιουργική και παραγωγική φάση τη ε, της ζωή μα, θέλουμε ακριβώ και οι κόποι μα να ανταμυφθούν και όνειρα να κάνουμε. Και όταν βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται και μα εμποδίζουν και εμποδιζόμαστε και να ονειρευόμαστε και να βλέπουμε μία εξέλιξη να υπάρχει, μία πρόοδο, μία αισιοδοξία. Τότε μπορεί να προγοητευτούμε ακόμα περισσότερο γιατί βρισκόμαστε ακριβώ στη φάση τη δημιουργία μα. Αλλά από την άλλη, αν εμεί οι νέοι που έχουμε τη ζωή μπροστά μα να αλλάξουμε πράγματα δεν είναι αισιόδοξοι, τότε ποιο μπορεί να είναι. Και για να είμαστε αισιόδοξοι, βέβαια, πρέπει βέβαια να έχουμε σταθερέ αξίε. Να έχουμε κάπου να στηριχτούμε. Γιατί αν περιμένουμε να στηριχτούμε από την οικονομία και την πολιτεία, απλά θα περιπιστούμε. Όπω είπε και ο συμφιλητή μα. Δεν γίνεται να έχουμε τον πλούτο ως υπέρτετο αγαθό. Πολύ σημαντικό είναι να αφήσουμε το εγώ και να πάμε στο εμείς. Με ένα πνεύμα ενότητας, συλλογικότητας, αλληλεγγύης, αλλάξουμε ενότροπη αγάπης. Και μέσα από αυτά πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς να έχουμε και μια αίσθηση της πίστης. Εδώ ταιριάζεται και κάτι που διαβάσαμε ε, κάποια λόγια του Αποστόλου Παύλου στην προσβεμαίους επιστολή που αναφέρεται στη Νέα Χρονιά. Αναφέρει συγκριμένα με περισυλλογή και τίμιο λογαριασμό των πεπραγμένων μας κατά το προηγούμενο έτος, με μετάνεια για όσα άτοπα και άθεσμα ε κάναμε και είπαμε και για όσα καλά και θεάρεστα παραλείψαμε να κάνουμε, με καλό λογισμό και θεοφιλείς αποφάσεις για καλή χρήση του νέου έτους ω καιρού. Δηλαδή, ως ευκαιρία για και σωτηρία, για περισσότερη συνέπεια στα χριστιανικά μας χρέη απέναντι στο Θεό. Στου συνανθρώπους μας, το περιβάλλον μας μέσα στο οποίο ζούμε και στον ίδιο μας τον εαυτό. Για αφιλότιμες προσπάθειες να βιώσουμε την ορθόδοξη πίστη μας και τις όμορφες παραδόσεις του ευσεβούς γένους μας, ακολουθώντας τα ίχνη των πατέρων μας και των Αγίων. Λοιπόν, προσπάθεια, αγώνας αν δεν γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και αισιοδοξία Εσιοδοξία και αληθινή χαρά που πηγάζει από την πίστη μας Έτσι αισιόδοξα, με απόσπασμα από την πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης που όλοι σίγουρα ακούσαμε, έστω και λίγο φέτος ε, μπαίνουμε στη Νέα Χρονιά και ε, λίγες ώρες πριν μπει η καινούργια χρονιά έγινε κάτι πάρα πολύ όμορφο στο κέντρο της Αθήνας από νέα παιδιά ε, κάτι που δεν έγινε μόνο φέτος έγινε και άλλες χρονιές απλά φέτος βρήκαμε την αφορμή να το επισημάνουμε ε, για άλλη μια χρονιά ε, παιδιά συντονισμένα από την κίνηση αντιρρήσεις ε, που έχει ένα πολύ οργανωμένο blog από νέους στο διαδίκτυο εξεχίδηκαν στους δρόμους της Αθήνας πολύ, πάρα πολύ, πιο πολύ από πώς περιμέναμε δηλαδή ε, με όργανα και χαμόγελα και τραγούδισαν τα κάλατα. Ε, πολλοί από μας συμμετείχαν και πλέον πολλοί έχουν συνδέσει τη λέξη κάλαντα με την όλη αυτή κίνηση. Όταν ρωτάμε με τους συμφιτητές μας, τα πάστα Κάλαντα? Ξέρουμε όλοι ότι εννοούμε, θα βγούμε στην Αθήνα και θα τραγουδήσουμε τα Κάλαντα ε, έτσι. Και πραγματικά μας ε, κάνει πολύ χαρούμενος αυτή η κίνηση. Ε, ε, συγκεκριμένα, μία δήλωση ενός παιδιού είναι ότι ε, καλημερίζω το νέο έτος έχοντας πολλές προσδοκίες. Και αυτό, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί αυτό που έζησα στις 31 Δεκεμβρίου του 2011 δεν μου άφησε περιθώρια για κάτι λιγότερο από το να ελπίζω και να πιστεύω για πολλά όμορφα πράγματα. μεσιοδοξία. λοιπόν ξεκινούνε. Ε, μάλιστα μάθαμε ότι ένα παιδί, ένα παιδί ήρθε κατευθείαν από τη Γερμανία για να συμμετέχει στα Κάλαντα ε, και τέλος ε, να κλείσουμε μια πολύ όμορφη... Ε, Δήλωση, καθώς τα παιδιά ε, διάβαιναν γύρω στους δρόμους τέλο πάντων και τραγουδούσαν τα κάλαντα ένας κύριος ε, δείχνοντας τους νέους που περνούσαν και τραγουδούσαν έξω από το παράθυρό του το σπίτι του ήταν στο ισόγειο και τους έδειξε και φώναξε η Ελλάδα είναι εδώ και μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση η Ελλάδα είναι εδώ λοιπόν, η Νέα είναι εδώ και μέσα σε όλο αυτό το άσχημο κλίμα των Χριστυγέννων στην Ελλάδα φέτος ε, η Ελλάδα είναι εδώ και το έδειξε, για άλλη μια φορά. Ε... Ούτως ώστε και άλλοι να, πάρουν, να έχουν προτροπή, προκειμένου να πάρουν ε, νέα, νέες προοπτικές και μεγαλεία για να, για να ταινίσουν το μέλλον. Κοντά πάλι για το 2012 που μόλι μπήκε, ένα άλλο άρθρο που βρήκαμε στο διαδίκτυο συγκεκριμένα, αναρτήθηκε από τη χριστιανική φοιτική δράση και είναι του συμβασιώτα του Μητροπολίτη Ιερισσού, κ. Νικόδημο. Ε, μα λέει πω Ο άνθρωπος σε αναζήτηση του πλούτου και των εδονών, χάνεται σε αυτό το δρόμο και πώς μάλλον πρέπει να επαναπροσανατολίσει το δρόμο του με βάση το Χριστό. Ε, συγκεκριμένα ακολουθεί το άρθρο. Πέρασε και πάλι ένας ολόκληρος χρόνος και έφυγε μέσα στα βάθη των αιώνων και προσθέθηκε στη ζωή και την ηλικία μας ένας ακόμη χρόνος και βαδίζουμε οι άνθρωποι όλοι και ο κόσμος όλος Κινούμενοι και διακινούμενοι μέσα σε αυτή την αδιάκοπη κίνηση και εναλλαγή του χρόνου. Πού πήγε αυτή η κίνηση, πού οδηγεί τον άνθρωπο, ερωτήματα που ο καθένα τα απαντά καταβούληση. Προβληματισμένοι οι άνθρωποι κινούνται μέσα στον χρόνο και οδηγούνται μέσα στην κίνηση, καταβούληση βεβαίω. και απόφαση πρωτίστως προσωπική, αλλά παράλληλα και καταβούληση των μεγάλων υπευθύνων, των διαφόρων καθεστώτων τη κοσμική εξουσίας, των οικονομικών κεφαλαίων και των συμφερόντων αυτών, της κοσμικής απληστείας του πλουτισμού και του δονισμού, τη ιδονιστικής και αισθησιακής απολαύσεως τη ζωής. Ακόμη μέσα σε ένα κόσμο άπονο και αφιλάνθρωπο που έχει καταδικάσει ένα μέρος του στη φτώχεια, την εξαθλίωση, τη γύμνωση και τη στέρηση και τον αυτόν ακόμη των αναγκαίων για τη συντήρησή του. Και διακινεί ακόμη και επιπλέον μέσα στην παραπλαιοδοσία παραπληροφόρηση, στη σύγχυση, στην πλάνη, στην αίρεση, τα οποία όλα εκφράζουν μια ψευδεπίγραφή πρόταση ζωής, η οποία επιχείρει να αποσπάσει τον άνθρωπο από το φυσικό χώρο της καταχρηστών θεραπείας, θεραπείας του και δοξασμού του, που είναι το σώμα του Χριστού, αυτή η μία εκκλησία. Όπως σημειώνει ο Μακαριάωτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κύριος Χερόνυμος, σε μήνυμά του, σε ένα αντιαιρετικό συνέδριο. Και ο άνθρωπος, ευρισκόμενος υπό την επιρροή αυτών των καταστάσεων, υφίσταται τη σύγχυση και πολλάκις τον κλονισμό στην προσωπική του πορεία. Η Αγία Γραφή θέτει το ερώτημα «Πώς θα έρχομαι και πού πηγαίνω» και ο Ιησούς Χριστός απαντά «Εκ του Θεού εξήλθον και εις των Θεών πορεύομαι». Όμως Ποιος ή ποιοι εννοούν και βιώνουν την απάντηση αυτή του Κυρίου, οι χριστιανοί, οι περισσότεροι παρα, παρερμηνεύουν την αποκεκαλυμμένη αλήθεια και βρίσκονται ως εκ τούτου στην πλάνη και την αίρεση. Οι άλλοι χριστιανοί ταλανίζονται μέσα στην ασυνέπεια της ζωής τους, μεταξύ πίστεως και ζωής, μεταξύ θεωρίας και πράξεως. Και λίγοι την προσπάθειά τους να εισέλθουν μέσα στα βιώματα των μυστηρίων του Θεού που ηρε... Η Αερουργή, η Εκκλησία. Η Σανταγέννηση βρωτών και η Ζωή την Ιώνιο. Ε, αδελφοί μου, κλείνει ο Σεβασιμότητα Μητροπολίτη Ιερισσού, η Εκκλησία σήμερα κατά την πρώτη του νέου έτου μα θέτει όλου αυτού του προβληματισμού επί της καταστάσεως του κόσμου, επί της καταστάσεως τη Εκκλησία, επί της καταστάσεως τη κοινωνία, επί της καταστάσεως των ανθρώπων, κατά άτομο και κατά οικογένεια και κατά αξιώματα και επαγγέλματα. Και μα προκαλεί να συνειδητοποιήσουμε αυτού ω τη σκληρή πραγματικότητα σήμερα τη ζωή του κόσμου και να αναλάβουμε τι ευθύνε μα έναντι του Θεού έναντι του κόσμου και των ανθρώπων, έναντι της οικογένειάς μας και του εαυτού μας, δίνοντας τη δική μας προσωπική συμβολή και να κάνουμε έτοιμα προσευχής την ανάταξη της ζωής στην τάξη και την ευπρέπεια. Με αυτές τις σκέψεις και τους προβληματισμούς, οι οποίοι επιτακτικά καλούν να μας κινητοποιήσουν όλους, ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά και επικαλούμαστε επί πλούσια την ευλογία του Κυρίου ημών, Ιησού Χριστού και την κρατεά προστασία της κυρίας Σιμών Φεωτόκου. Ουσιαστικά αυτό μας λέει δηλαδή ο Σεβασμιότατος ότι ε, μας αναφέρει για τα λεγόμενα του Χριστού. Ο Χριστός είπε εγώ είμαι ο οδός. Αυτός είναι ο μονόδρομός μας. Μάλλον ως αρχή του νέου έτους είναι καλό να θέσουμε αυτό ως βάση ότι ο οδός είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός είναι αγάπη. Και επειδή θέλαμε να κλείσουμε με την αγάπη σήμερα, ε, βρήκαμε ένα πολύ όμορφο διδακτικό παραμύθι στο διαδίκτυο. Ε, το, το οποίο πούμε. θα μας δώσει ένα πολύ όμορφο μήνυμα για τη Νέα Χρονιά. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα νησί στο οποίο ζούσαν η ευτυχία, η λύπη, η γνώση, ο πλούτος, η αλαζονία, η αγάπη. Μια μέρα έμαθαν ότι το νησί τους βούλιαζε, και έτσι όλοι επισκεύασαν τις βάρκες τους και άρχισαν να φεύγουν. Η αγάπη ήταν η μόνη που έμεινε πίσω. Ήθελε να αντέξει μέχρι την τελευταία στιγμή. Όταν το νησί άρχισε να βυθίζεται, η Αγάπη αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια. Βλέπει τον Πλούτο που περνούσε με μια λαμπρή θαλαμυγό. Η Αγάπη τον ρωτάει. Πλούτο μπορείς να με πάρεις μαζί σου? Όχι, δεν μπορώ, απάντησε ο Πλούτος. Έχω ασήμαι και χρυσάφει στο σκάφος μου και δεν υπάρχει χώρος για σένα. Η Αγάπη τότε αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από την Αλαζονία, που επίσης περνούσε από μπροστά της σε ένα σκάφο. «Σε παρακαλώ, βοήθησέ με», είπε η Αγάπη. «Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, Αγάπη. Είσαι μουσκεμα και θα μου χαλάσεις το όμορφο σκάφος μου». Τη απάντησε η Αλεζονία. Η Λύπη ήταν πιο πέρα. Και έτσι η Αγάπη αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια και από αυτήν. Λύπη, άφησέ με να έρθω μαζί σου. Ο, αγάπη, είμαι τόσο λυπημένη που θέλω να μείνω μόνη μου», είπε η Λύπη. Η ευτυχία πέρασε μπροστά από την αγάπη Αλλά κι αυτή δεν της έδωσε σημασία Ήταν τόσο ευτυχισμένη που ούτε καν άκουσε την αγάπη να ζητά βοήθεια Ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή Αγάπη, έλα προς εδώ, θα σε πάρω εγώ μαζί μου Ήταν ένας πολύ ηλικιωμένος κύριος που η αγάπη δεν γνώρισε Αλλά ήταν γεμάτη από τέτοια ευγνωμοσύνη που ξέχασε να ρωτήσει το όνομά του όταν έφτασαν στη στεριά, ο κύριος έφυγε και πήγε στο δρόμο του. Η αγάπη, γνωρίζοντας πόσα χρωστούσε τον κύριο που τη βοήθησε, ρώτησε τη γνώση. «Γνώση, ποιος με βοήθησε» «Ο χρόνος» της απάντησε η γνώση. «Ο χρόνος» «Γιατί με βοήθησε ο χρόνος» Το ότι η γνώση χρονος το τι γνωση χαμογελασε και με βαθιά σοφία τη είπε «Μόνο ο χρόνος μπορεί να καταλάβει» Πόσο μεγάλη σημασία έχει η αγάπη. Μακάρι λοιπόν και αυτή η χρονιά να μας γεμίσει αγάπη. Και αν φέτος ίσως να μην μπορέσουμε να επενδύσουμε ούτε σε χρήματα, ούτε σε σπουδές, σε δουλειές. Τουλάχιστον να κάνουμε μια προσπάθεια, γιατί αξίζει περισσότερο από όλα πιστεύω, να επενδύσουμε στην αγάπη και στη γνώση για να καταλάβουμε τελικά την αξία της αγάπης. Ας δείξουμε ένα λιθαράκι τη αγάπης που έχει ο καθένας μέσα του. Αγάπη μας δίνει ο ίδιο ο Χριστός και που δίνουμε εμείς στου ανθρώπους. κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της διαπόψε. Στο σημείο αυτό να ενημερώσουμε κυρίως τους φυτιτές, ότι αύριο Κυριακή 15 Ιανουαρίου η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση θα κόψει την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα στο Καρίτσι 14 στις 11 η ώρα. Μαζί σας ήταν οι ραδιοκαταγραφέ Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης Σας καληνυχτίζουμε λοιπόν από την Ιωάννα Χατζηχριστοδούλου Εύχομαι καλή, ευλογημένη και εγωνιστική χρονιά Την μυρτό Σοφρονίου Καλό σας βράδυ και καλή χρονιά Και τον Αλέξ Παπά Ευτυχισμένο το νέο έτος Και τη Μαρία Παδημητρίου Καλό βράδυ και καλή χρονιά από όλους μας Να είστε καλά ραδιοκαταγραφές Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γάλο.